Αν είχε προειδοποιήσει να μην κάνουν ταραχή πριν τι εκλογέ, το και το ξανά λέγε. Πάντα να μην σε πάρει. <laughs> Ξαραντώνει. Σου να σκάσουν τα ρέματα, τα ποτάμια να σε έχω δική μου και απομονωμένη. Εσύ το πα αλλού, Κάκος αλλά εγώ το πάω στην δισογραφία. Ξεκινάμε πάντα. Πάντα σ' αρέσει να κοιτάς, εκδός από τα σημαντικά που συζητάμε και στην εκπομπή της εβδομάδας που πέρασε, σ' αρέσει να κοιτάς σε παγκόσμιο επίπεδο και τα ασήμαντα. Να ξεκινήσουμε πριν πάμε στα σημαντικά, ας γιατί αε... έχουμε πολλά και σημαντικά αυτή την εβδομάδα. Τι, τρόπο, ασήμαντα, ας πούμε. Τι σου κέντρισε το ενδιαφέρον. Αυτά πούμε, διάβασα τη βιογραφία. Πέθανε ο άνθρωπο του Μάλμπορο. Τον θυμάσαι αυτά τι με τον Μάλμπορο Τάσο. Yeah. Το και 10 παντού ήταν η διαφημίση του. Yeah, δηλαδή yeah, πόσο yeah. κόσμο έχει κάψει αυτός με το τσιγάρο. Και λέει αυτό που με εντυπωσίαζε, είναι ότι δεν έχω βάλει τσιγάρο στο στόμα μου ποτέ. <laughs> <laughs> Μόνο την ώρα τη διαφήμιση έβαζε το τσιγάρο. <laughs> Πέθανε λοιπόν αυτό ο Cowboys, ας πούμε. Τι άλλο θες να σου λέω, απίστευτα πράγματα. Α πούμε, ο σου το κεφάλι του προγόνου σου, Homo sapiens, Κάπου εκεί στην Παλαιστίνη, σε μια σπηλιά, ο οποίο είχε πάει με νεάτερνταλ. Δηλαδή, η τώρα, ο Χόμο Σάπια ήρθε 200 χρόνια στη γη, πριν 200.000 χρόνια, ο νεάτερνταλ 350.000 χρόνια πριν. Έγινε διασταύρωση. Δηλαδή, τώρα εσύ μέσα, ας πούμε, στα κύτταρά σου έχει DNA ενό πρωτόγονου ανθρωποειδούς, δεν είσαι μόνο άνθρωπο, εσύ έχει και κανένα άλλο, ον πριν τον άνθρωπο, το Χόμο Σάπια που λέμε. Τη γύρω στα 4%. Ποιο ξέρει κανεί που χτυπάει τον καθένα μα αυτή η βαρβαρότητα, σε, σε, σε ποιε εκδηλώσει του εαυτού μα παίζει ρόλο αυτό το DNA. Να σου λεω, μπορώ να σου λεω ώρε. Α πούμε, να δει πω πέφτουν έξω οι προβλέψει των μοντέλων, των μαθηματικών, των μετεωρολογικών κλπ. Δεν λέγανε την προηγούμενη Κυριακή που είμαστε εδώ ότι έκταχτα έκτακτα μέτρα, η κατάσταση έκτακτη ανάγκη στη Νέα Υόρκη θα γίνει δυο μέτρα χιόνι, καταστροφή. τίποτα. πέσανε έξω. Ε, ε, πέσαν έξω. έξω. Like, Αυτές οι μικρές ειδήσει έχουν πάντα ένα ενδιαφέρον. Η, ας πούμε, η πιο σημαντική, αλλά βρέθηκε, βρέθηκαν οι πάπυροι από απανθρακωμένοι πάπυροι της Πομπίας mm -hmm. όπου είναι 37 τόμοι του Επίκουρου και 44 Το φιλόσοφου φιλόδημα, του, επίκουρου. του φιλόσοφου του Επίκουρου. Πώς θα τα διαβάσουμε τώρα εκεί που είναι απανθρακωμένα μεγάλη δουλειά εσύ που σε νέα και θα ζήσει πολλά χρόνια Θέλουμε καμιά 23 χρόνια να τα διαβάσουμε με πολυφασματικέ αχτίνε χ, δηλαδή με φω, με διαφορετικά χρώματα. Θα σε καλέσουμε σε ένα συμπόσιο την ερχόμενη εβδομάδα ναι. στον κήπο του Επίκουρου εδώ στην Παλίνη. Επικούρια ναι. Φιλοσοφία, ένα διήμερο το άλλο Κυριακό. Ναι. Και θα πούμε πολλά. Υπάρχει και Παγκόσμια ημέρα από τον ΟΗΕ τη Ευδαιμονία, τη 20 Μαρτίου είναι. Θα τα πούμε όμω, έχουμε καιρό. Είμαι επικούριο, α πούμε. Είσαι, ναι. ναι. Δεν τα έχουμε όμω όλα τα κείμενα Το Αν διαβαστούν αυτοί οι 37 τόμοι στο μερικοι. Θα προσθέσουμε κάτι στην ελληνική φιλοσοφία. Βρέθηκα στην Πομπία, ε, mm -hmm. για φαντάσου. Λοιπόν, ναι. να πάμε στα σημαντικά. τα σήματα, είδε λοιπόν που έχουν ένα ενδιαφέρον. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι τόσο μεγάλα τα σημερινά που. Λοιπόν, να πάμε και στου ακροατέ, πριν πάμε στα σημαντικά τη ιδιοσιογραφία. Έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων ναι. και εδώ στον ΑΛΦΑ και στο email σου το προσωπικό. Ναι. Το οποίο μου στέλνουν οι συνεργάτε σου και τα διαβάζω κι εγώ. Ακροατή λοιπόν ρωτά, ξεχώρισα μερικά από αυτά. Όχι, ναι. δεν γίνεται εκ των πραγμάτων να τα πούμε να πω, όλα. Ναι, ναι, δεν τα διάβασα εγώ. Θα σου, έχω ξεχωρίσει. Ναι. Έχω διαλέξει δύο-τρία να σου πω. Ακροατής σε ρωτά, τι ήθελε να πει στον Τσίπρα. Τι θα ήθελε να πει στον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή. Και μετά θα ξετυλίξουμε το κουβάρι τη επικαιρότητα. Ναι, ε, λέω συνέχεια. Με τώρα, τώρα, τώρα τώρα, είναι σε ιδιάζουσα κατάσταση ε, τα ε, πράγματα. Είναι συνήθω στον νικητή. Mm -hmm. ε, είναι πάγιο. Αυτό πρέπει να πει κάτι που να τον προειδοποιήσει με παλιά σοφία αυτή, ότι η νίκη στην πολιτική είναι μια θαυμαστή εμπειρία στο δρόμο προς την Ήπτα. Δηλαδή, φιλοσοφικά αυτό θέλει να πει ότι στην πολιτική όλες οι νίκες είναι προσωρινές. Και γι' αυτό ο αέρα είναι στην πλάτη σου θετικός, πρέπει να βρεις όπτιμου μλήσεις, να κάνεις όπτιμους συμβασμούς, διότι όλα είναι παροδικά, ώστε να αφήσει θετικά το ίχνο σου στην ιστορία. Αυτό που θέλω να του πω είναι μια αυτή του Βενιζέλου. Πάντα δεν την ξεχνούμε στις μεγάλες μας στιγμές όταν είμαστε τα πάνω. Λοιπόν, ο Βενιζέλο του κάνει μια υποδοχή λαοθάλασσας. Πρωτοφανή υποδοχή. Και σκύβει γέρνη στην Έλενα Βενιζέλου. Έλενα σκυλίτσι, τη σύζυγό του. Την παντρεύτηκε μετά το 20, μετά που έχασε τις εκλογές. Μας έχει τρελάνει αυτό ο Ακροατής. Με <laughs> <laughs> τις εκλογέ του 20, ε. Τα είπαμε το προηγούμενο Σάββατο. Αναλύθηκα. Ναι, ναι, ναι. Και το συνεχίζει. Τέλο πάντων, αλλά είναι καθηγητή πανεπιστημίου ο Ακροατή αυτό θετικά. Mm -hmm. Υποτιμήσαμε τι γνώσει του. Όχι. Είναι πολύ καταρτισμένο, αλλά έχει μπλέξει στη βενιζελική με, μυθολογία, α πούμε. Ναι, και του λέει ένα αριστερό βενιζελικό όπω εδώ. Εγώ. Ε, ε, αλλά επιμένει. Θα δούμε αν του πούμε και σήμερα κάτι. Τέλο πάντων, γυρίζει ο Βενιζέλο στη γυναίκα του και τη λέει: Λενάκι, όλοι αυτοί που είναι εδώ σήμερα. Θα, είναι αύριο, θα ήταν και αύριο στην εκτέλεσή μου. Είναι μια φράση που του λέει ο Κρόμουελ αυτό. Ο Κρόμουελ, ο μεγάλο μεταρρυθμιστή κοινοβουλευτικό τη Αγγλία, που θεμελιώσε το σύγχρονο κοινοβουλευτισμό, είπε αυτή τη φράση. Ότι όλοι αυτοί θα, θα ήταν και στην εκτέλεσή μου. Δηλαδή, για να δείχνει τι μεταστροφέ των καιρών. Αυτά πάντα μα προειδοποιούν φιλοσοφικά για να μην πέφτουμε στο σύμπλεγμα Ήβρης Νέμεσης αυτό ισχύει πάντα για τον νικητή προσοχή λοιπόν ναι. άλλος ακροατής ρωτάει ευθεώ θα ναι. πάμε καλύτερα ή χειρότερα ε, ε, είναι φυσικό ότι πρέπει να έχουμε θετική σκέψη εγώ πούμε, στηρίζω κριτικά με Ι και με Ι την κυβέρνηση και θέλω να πω ότι θα μπορούν να πάμε καλύτερα αλλά μετά τα 45 με χτύπησε μια περίεργη φιλοσοφική και ιδεολογική διάθεση Φαίνεται παράξενο, αλλά μετά τα 45 με χτύπησε αυτό. Ο ελληνικό σκεπτικισμός του πύρωνα από την ηλία, του καρνεάδη, του ενισίδημα από την γνωσό. Δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει τον ελληνικό σκεπτικισμό, ε. θα σου το πω με μια ιστορία. Είναι του ίσω. Δηλαδή, α το πούμε έτσι, χάνει κανεί τι βεβαιότητε του, τι παλέ. Και έτσι πέρασε και στη διαχείριση αβεβαιότητε, διαχείριση ρίσκου και μαθηματικά βέβαια. Λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία. Μια φορά ήταν ένα αγρότη. Ο οποίο είχε ένα άλογο, ξέρει ο αγρότη, το άλογο κάνει όλε τι δουλειέ. Ή το μουλάρι, α πούμε. Δηλαδή οργώνει, θερίζει, αλωνίζει, κάνει μεταφορέ. Η ζωή του είναι. Άμα χάσει το, όταν ψώφισε αλωνιζει κανει μεταφορες μουλάρι του παππού, μου, έπεσε πανικό. Να είχαν τη γιαγιά μου δεν θα έλεγε τίποτα. Αλλά να χάσει το μουλάρι που ψώφισε ξαφνικά το μουλάρι. Λοιπόν, χάνει το μουλάρι του. Έφυγε το μουλάρι. Του λένε λοιπόν οι χωριάνοι, αερασύντεκνα, α πούμε, τι άτυχο που είσαι κακομίρι μου, να χάσει το, το άλογό σου. Και λέει: ίσως, λέει αυτό, ίσω. Έτσι, σκεπτικιστικά. Μια μέρα γυρίζει το άλογο πίσω, το χαμένο, και κουβαλάει μαζί του και δύο άλογα άγρια μαζί του. Άρα κουμπάρε, του λέει: Τι τυχερό που είσαι, ρε παιδί μου, λέει πάλι αυτό, ίσω. Πάει ο γιο του να καβαλήσει το άγριο μουλάρι, να το άγριο άλογο, να το εξημερώσει τέλο πάντων, να του βάλει χαλινάρι κλπ. Και το τεινάζει το γιο του και σπάει ο γιο του το πόδι του. Πάλι του λένε: Η χωριάννη, Ωρε παιδί μου Τι ατυχία κουβαλάς ρε παιδί μου στη ζωή σου Τι άτυχος άνθρωπος είσαι Και λέει πάλι αυτός ίσως <laughs> Έρχεται μετά η, η στρατολογία Γιατί γίνεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος Έρχεται η στρατολογία να πάρει το γιο του Στον πόλεμο Αλλά το πόδι του ήταν σπασμένο Και δεν τον πήρανε Ο όλος ο δικός του εξοντώθηκε Και του λέγανε πάλι "Ωρε ρε που είσαι του λέγανε. Ίσως λέει πάλι αυτός Δηλαδή. Είναι το ίσως αυτό, είναι βαθιά φιλοσοφικό. Ε. Δηλαδή, έτσι, αυτό χρειάζεται. Τόλμη με φρόνηση, να ξέρεις όλα, είναι διαχείριση ρίσκου, διαχείριση αβεβαιότητας. Ε. Έτσι, λοιπόν, σε εισάγω στην ελληνική ιδεολογία του σκεπτικισμού, στον ελληνικό σκεπτικισμό. Και δεν ξεχάς το Χαρίλα, που ήταν σοφός άνθρωπος. Λαϊκός, δεν ήξερε ποιο είναι ελληνικός σκεπτικισμός. Αλλά του λέω, εγώ, ρε παι δεν ήξερε ποιο είναι ο καρνιάτη ο Χάρι. Λέω: Τι καρνιά του ήξερε στο κολονάκι, τώρα δεν του ήξερε τι διαρνεί ο καρνιάτη. Του λέω: Εσύ είναι ο σκεπτικισμό. Δηλαδή, ό,τι και αν του λέγες, έλεγε, Μ, θα δείξει. Ο Χάρι δεν έλεγε ποτέ ναι, ρε παιδί μου, τον ενθουσιασμό που είχαμε εμεί, ε, ή την απογοήτευση που είχαμε. Όχι. Έλεγε, θα δείξει, η ζωή θα δείξει, έλεγε. Πάντα. Ό,τι και αν του λέει, η ζωή θα δείξει. Αυτό πάντα είναι ένα μεγάλο μάθημα. έτσι, δεν είναι. Πιστεύω το έχουν υπόψη του. Α μην κραυγάζουμε <laughs> λοιπόν. Λοιπόν, τώρα να πάμε στα σημαντικά. Αλλά πάλι θέλω να σε πάω ανάποδα. Δεν θέλω να μιλήσουμε για την κυβέρνηση. Να yeah. πιάσουμε πρώτα την αντιπολίτευση που έχει πέσει σε δεύτερη μοίρα όπω αντιλαμβάνεσαι αυτή την εβδομάδα. Είχαμε διάφορα σημαντικά επί του προσκυνείου, αλλά υπάρχει πάντα και το παρασκήνιο. Υπάρχει μια νέα δημοκρατία, υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ που πάει ολοταχώ σε συνέδριο. Ενδεχομένω και, <laughs> και σε αλλαγή προέδρου. Να πάμε όμω πρώτα απ' όλα στη Νέα Δημοκρατία. Ε, κοίταξε η Δημοκρατία. Ήταν σου λεωτροπέ, πιάσα το χωριάτικο μου. Βλέπω το νοτιά αυτό με τη ρε σύγκριση. Φυσκώνει από την Αφρική. Εσύ από πού σε ρετάζω, Εσύ. Κριτικός. Είσαι μισό κριτικό. Όταν φυσάει ο νοτιά στην Κρήτη, είναι θάνατο. Όταν είναι παιδί, υπέφερα πολύ. Διότι όταν έπιανα αυτόν τον καιρό, με έπιανε δύσπια. Και τώρα που γέρασα, δεν παθαίνω τίποτα. Δηλαδή πέρασα το επιανα αυτό τον παιδικό άσθημα που έχει περάσει άνθρωπο. Θάνατο. Αυτό μου είχε αφήσει μια κυκλοθυμία. Δηλαδή, και ήμουν και κολυβητή, επαγγελματία κολυβητή, παγκόσμιο ποδοσφαιριστή Αλλά όταν χτύπαγε ο καιρό αυτό ο μαθιά, πέθαινα. Ναι. Λοιπόν, αλλά και τώρα που έγραψα το Αλέγκρα και διάβαζα τα μερολόγια των Φιλεγίνων, όπου καιρό αυτό και τότε τρέλαινε του Φιλέλληνε, που είχαν όταν του Εγγλέζου, του Γερμανού κλπ. Που έριχνε, ξέρω εγώ, έβρεχε τάχτια. Παναγία, μα Αφρική εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, πιάντα στο χωριάτικό μου, θα σου πω, έχει δει να ξέρει να αλεπού το κριάρι. Όχι. Ε, είναι λίγο χειδεύα, αλλά να μα συγχωρήσουν οι ακροατέ. Λοιπόν, η Αλεπού, η κακομοίρα, έβλεπε τα τέτοια του κρυαριού να τρέμουν και πήγαινε από πίσω. Σου λέω, πού να, αν θα πέσουν να τα φάω. Και ακολουθούσε από πίσω, του αρέσαν κιόλα που ήταν έτσι, τα τέτοια του κρυαριού, και έτρεχε πίσω από το κρυαρι. Πάει ο πρώτο, πάει ο δεύτερο, ψόφιζε η Αλεπού, δεν πέφτανε τα τέτοια του κρυαριού. Δηλαδή, το λέω τώρα αυτό που σου λέει, Εσύ, Ναι, είναι μια παρένθεση. Δύο μήνε δεν θα τελειώσουμε. Μπαμ, θα γίνει μια καταστροφή, ξέρω εγώ. Είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά. Δηλαδή να επενδύει στο ότι ξέρω, η Ελλάδα θα πέσει σε τείχο ή θα πέσει στα βράχια το επόμενο τρίμηνο. Το οποίο είναι δύσκολο, έτσι. Αλλιώ, έτσι δεν λέμε εμεί. Όταν λέμε don't worry, ταυτόχρονα φτιάχνουμε και worry list. Έτσι, δηλαδή τη λίστα ε, των πηγών ρίσκου που παίζει μπροστά σου. Αλλά είναι αυτό δηλαδή, μια παράταξη, αστική παράταξη ευρωπαϊκή, όπω λέει να επενδύει σε αυτό εδώ λοιπόν πρέπει το ταχύτερο δεν το να αλλάξουν έτσι δεν είναι τι καταστροφή εδώ πέρα να πούμε του πλευροκοπούν από παντού εδώ και ο καμένος που νομίζω τον υποτιμούσε ανηδημοσιοποιήσει όχι την τελευταία εβδομάδα έγινε η δουλειά ο δεξιό. ο οποίος έβλεπε ότι έχει χάσει που έχει χάσει ο Σαμάρα, σου λέει γιατί να μην έχω και ένα δεξιό στην κυβέρνηση να έχω και εγώ μια πάτημα στον κοβέρνο έτσι αυτό. Και πήγε, πήγε, δηλαδή είδα εγώ ανθρώπου τελευταία εβδομάδα. Τι να σου λέω τώρα, να δει δηλαδή, ένα με κυνήγαγε από την Κλαθμόνο mm. μέχρι την Βασιλή Σοφία. Mm -hmm. Να <σχελίδι> μου λέει, μου να μου βρει το καμένο, να μου βρει το καμένο. Και στο τέλο μου λέει, θα ψηφίσει ο καμένο. Ήταν δεξιός, σκληρό δεξιό επιχειρηματία. Του είχαν κατά ένα κίνητο όμω, πρόσεξε. <σχελίδι> και στο τέλο μου λέει, θα ψηφίσω καμένο. Γιατί, διότι το καμένο ήταν στην κυβέρνηση. Με κατάλαβε. Δηλαδή, πλευροκοπήθηκε από τον καμένο ακόμα. Εδώ του λέει, λέει πρώτα στον Καραμαλία είναι πρόεδρο Δημοκρατίας. Ή ξέρω εγώ λένε να γίνει μια ανταλλαγή με, με τον Επίτροπο της Ευρώπης είναι ο Αβραμόπουλος πρόεδρος. Δηλαδή βλέπεις ότι η νέα δημοκρατία πολιορκείται από παντού. Πρέπει να αντιδράσει. Ε? Με ένα τρόπο αναγενητικό και να είμαι με προοπτική. Όχι Το θεωρείς που ε... αυτό από τη μεριά του Αλέξη τσίπρα να σα τους του δημοκράτε σε ένα πρόσωπο, δηλαδή είτε είναι ο Επίτροπος που θα γίνει η πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε είναι ο Καραμαλής Λέρα, είτε είναι και ανταλλαγή. Εσύ ξέρει ότι εγώ είμαι, α, έχω άλλη άσκημένο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Στο έχω πει στο παρελθόν. Πιστεύω ότι ήτανε, είναι καιρό στην Ελλάδα, χωρί να υποτιμώ οποιονδήποτε ανάγκη, δηλαδή δεν η ενότητα, δεν πραγματώνε η εθνική ενότητα, εθνικοαγική ενότητα. Ψηφίζω τον Καραμαλί. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Αυτό είναι μια τρίπλα για να τον εξουδετερώσει σε ένα ενδεχόμενο μια αποτυχία σου, α πούμε, ότι μπορεί να ανασυγκροτηθεί ίσω μια συντηρητική παράταξη, ένα εθνικό συναγερμό γύρω από τον Καραμαλί. Αυτό είναι μια τακτική. Εύλογη στο πολιτικό παιχνίδι. Αλλά η άποψή μου εμένα για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, όχι τώρα, είναι από παλιά, ότι ήταν καιρό να μην είναι από την πολιτική ελίτ μέσα. Δηλαδή ένα είδο μέσα εντό του πολιτικού mm -hmm. συστήματο. Και μάλιστα από το παλιό πολιτικό σύστημα προσωπικότητε. Ε, Έπρεπε να είναι ένα πρόσωπο που έχει κάνει μια μεγάλη διαδρομή κοσμο, κοσμοπολίτικη, παγκόσμια στα γράμματα ή στι τέχνε ή στη σκληρή επιστήμη. Εγώ, μάλιστα, έχω και έτοιμου. Ξέρω αν κάποιο ήθελε να με συμβουλευτεί, υπάρχει πρόσωπο το οποίο λάμπει Δυθνώς. και είναι και παραγωγικό. Ναι, είναι και στο παραγωγικό τομέα. Δεν είναι ανιθοποιό ή σκηνοθέτη. Mm -hmm, mm -hmm. Στον παραγωγικό τομέα, ο οποίο να ενώσει πραγματικά το έθνο και να δώσει ακόμη πιο μεγαλύτερη ανάγκη στον τσίπρα. Άνδρα ή γυναίκα. Να μην σου πει όνομα. Για να ε, μην πει ότι η Γιάννα θα σου πω: Δεν είπα τέτοια. Για όνομα του, ε, Γιατί ακούω ότι κάθεται τρελά. Για καθηγήτρια. Έχουν. Και καθηγήτρια θα έλεγα. Όχι, υπάρχει Μα κάνει να υπήρχε και γυναίκα. Διότι είδα ότι υποδέμο κατηγορούσε. Υπήρξε και η Αρβελέρα. Υποδέμο, ή μεγάλη η Δεν μπορεί να είσαι σε μεγάλη ηλικία αν δεν θα σου έλεγα το Μίκει τότε γιατί. Αν ήταν έτσι ο Μίκει τότε. Αλλά είναι μεγάλο, α πούμε δεν. Όχι ότι η διανοητικότητά του είναι εξασφαλισμένη. Απλώ έχει αυτό με το διάλογο, με το πόδι να πούμε. είχε από νέο, είχε αυτό το πρόβλημα στον Αστράγαλο, από τη Μακρόνη σου και πάνε και ψηλό. Καμιά φορά εμεί οι κοντοί έχουμε κάποιο πλεονέκτημα, ας πούμε. <laughs> είναι πολύ ψηλό. Άρα λοιπόν είμαι σε άλλο κλίμα, έτσι. Mm -hmm. Στο λέω με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αλλά δεν με, ούτε με συμβουλεύετε, κανεί θα με συμβουλευτεί. Και όπω λέγει μια μαντινάδα μου την είπε μια χανιώτησα σήμερα το πρωί, μου λέει Όλοι μου δίνουν συμβουλέ και εγώ δίνω στου άλλου. Και όμω κανεί δεν γλίτωσε έτσι πόνου του μεγάλου. Όσε συμβουλέ και να το δώσει. Ωραίο. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, διότι αυτή την εβδομάδα μήμη θα τολμήσω να πω και εντό και εκτό αγωγικών ότι συνέβησαν δύο κραχ. Μετά αμέσω τα συζητάμε. Να έρθουμε λοιπόν στο θέμα των ημερών και θα επαναλάβω αυτό που σου είπα και στην αρχή, ότι πριν τι εκλογέ, τη μέρα πριν από τι εκλογέ, προειδοποιούσε και έλεγε ότι μην προκαλείτε, μην ανοίγεστε. Όχι, μην προκαλείτε. Είπα. Μην απλώνετε πολύ μην απλώνετε. τα μέτωπα. Μην απλώνονται τη γραμμή του μετόπου, διότι πρέπει να την καλύψει να την υποστηρίξει. Δηλαδή το κίνδυνο είπα προτεραιότητε, προτεραιότητε, προτεραιότητε mm -hmm. και είπαμε και το παράδειγμα, α πούμε, πολλά είπαμε τώρα, με τα λέμε τώρα. Δεν Θέλω να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα που πέρασε. Ναι. την Τετάρτη και την παράσκευή, ίσω περισσότερο την παρασκευή, είδαμε δύο αλλαγέ, συγκλονιστικέ αλλαγέ, που φτάνουν και τα όρια θα μπορούσαν να φτάσουν ενδεχομένω τα ό, στα όρια ενό κράχ. Υπάρχει στο τραπέζι μια ρεαλιστική λύση. Μπορούμε να πάμε σε ατύχημα από τέτοιες μικρολεπτομέρειες, από ένα σήματο γεγονός που όμως να μας οδηγήσει στα χειρότερα. Αυτό, αυτό είναι ο ρόλος της πολιτικής. Έτσι, δεν είναι. Να διαχειριστεί ακόμα και τα ατυχήματα ή το απρόπτω ή κάτι που σου ξεφεύγει έτσι, Όλοι λένε τώρα σήμερα τροχιά ρήξης. Δεν είναι. Όλε οι, οι ξέρει, είδα και χθε, ο οικονομιστά ας πούμε, mm -hmm. το Financial Times. Το, γιατί δυστυχώ διαβάζουμε αγγλικά α πούμε. Και διαβάζουμε οι, τα είδε ενημέρωση, τα ίδια, αλλά θα λέμε τι μαλλαγία όλοι, ας πούμε, είναι αυτό το φοβερό. Είναι έχουν σπουδάσει όπω οι οικονομία έχουν σπουδάσει τα ίδια πανεπιστήμια, όπω είσαι καθηγητέ. Τα ίδια, οι ίδιε φράσει χρησιμοποιούν, αν δείτε φράσει που λέει βαρουφάκη, τη λιθέλε ακούσει 300 φορέ ήδη. Γιατί είναι τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια τα, είναι αυτό το. Ζούμε σε έναν κόσμο πολύ ενιαίο, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι. Και ειδικά όσοι είναι σε αυτού του τομεί, διαβάζουν τα ίδια κάθε μέρα και τα επαναλαμβάνουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Να μην είμαστε εμεί έτσι. Λένε λοιπόν ρήξη, ξέρω εγώ. Μπορεί να συμβεί αυτό ή να έχει συμβεί, αλλά στο τραπέζι ήδη έχει διαμορφωθεί ο συμβιβασμό. Δηλαδή, ένα αναγκαίο και αμοιβαία αποδεκτός συμβιβασμό μπορεί να ανευρεθεί. Ήδη, και, αλλά πρόσεξε, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι δεν ατύχημα. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάρει ένα mini crack, ένα default, α πούμε. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Αυτό ήταν το μάθημα που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή. Στην προηγούμενη εκπομπή, θα το πούμε όταν τελειώσουν οι ειδήσει. Εξηγήσαν πώ είναι δυνατόν να υπάρχει ένα όριμο διακανονισμός στο τραπέζι, με την εμπειρία των Ελλήνων. Να διαβάσει τον αφορισμό που βγάλαμε εκείνη τη μέρα εδώ. Μετά το, το, δελτίο. το, μετά το δελτίο. Έχουμε την εμπειρία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, όπου υπήρχε στο τραπέζι ο διακανονισμό επί δύο χρόνια, ενάμιση τουλάχιστον χρόνο σίγουρα. Επί ενάμιση χρόνο όριμο. Όλοι οι εγκλές, και οι ναι, Εγγλέζοι, αυτό και εμεί και αυτοί και να το δούμε και έτσι και λοιπά. Και πώ χάθηκε η μπάλα, δηλαδή παίζεται η μπάλα από εδώ, από εκεί, δίχτυα δεν βλέπει, όσο περνάει ο καιρό μπορεί να, περρεθεί, να, μπει, να, μπει, να μπει σε ένα λαβύριθο και τελικά να τορπιλιστεί ένα διακανονισμό. Άρα λοιπόν χρειάζεται παγρύπνηση, να ξέρει ποιε είναι οι νάρκες που μπροστά σου, πρέπει να απενεργοποιήσεις κάποιες νάρχες. Θα πούμε όμως μετά το Δελτίο. Ακριβώς πάσα λοιπόν στον Νικόλα Καμακάρη για το Δελτίο Ειδήσων και επιστρέφουμε. Έλα κοντά σου μιλήσω για αυτά που μέσα δεν χωράνε πια. Να με προσέχει γιατί εγώ πέσει χαμηλά. εγώ πέσει χαμηλά. Μου γλυκά, να με αντέχεις, να με Από Μα κοντά ας... σε απόσταση Με το Μίμι ανδρουλάκι Γιώτα Στον αλφα 989 Να ξεκινήσουμε με τον αφορισμό Σε παρακαλώ πολύ Το οποίο έχεις αναρτήσει Βλέπω και στο μίμις.gr Προ του Λουτρού μην αργοπορεί. Αυτό πριν, έτσι. Αυτό είπαν το Σάββατο, το προηγούμενο. Α, δεν Αυτό που λέγαμε πριν το Δελτίο Ειδήσεων. Μην αργοπορεί μια διαπραγμάτευση όταν ένα έντιμο διακανονισμό οριμάζει. Διαφορετικά οι περιστάσει θα συνομωτούν για να αναβάλετε. Οι υποστηρικτέ του θα πέφτουν σε λίθαργο. Εσύ θα χάνεσαι με τι μακρόσυκτε διαδικασίε σε ένα λαβύρινθο δίχω έξοδο. Ενώ ο χρόνο θα δουλεύει για τον τορπιλισμό του. Πρώτου λουτρού, πριν σε πετάξουν στη θάλασσα. Η ελληνική εμπειρία στη Μικρά Ασία. Η ελληνική εμπειρία στη Μικρά Ασία. Επί δύο χρόνια γινόταν αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Ναι, φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε άμεση μεταφορά, ε, αλλά να το έχει κανεί στο μυαλό του. Δηλαδή στην πολιτική. Όπω στην επιχειρηματικότητα ή στη ζωή. Στη ζωή ρε βέβαια. Ξέρω εγώ, στην πολιορκία, α πούμε, μια κοπέλα ε, ναι. ή αντιστρόφω ενό άντρα. Έτσι. Ε, λοιπόν, πολλέ φορέ χρειάζεται η στη ζωη στη ζωη ρε βεβαια ξερω εγω στην πολιορκια α πουμε μια κοπελα η αντιστροφω ενο αντρα λοιπον πολλε φορε χρειαζεται η τεχνη τη επιβράδυνση. Ε. Δηλαδή το γυρνά γύρω-γύρω, γύρω-γύρω, αναβάλει, μια επιτροπή. Διότι η εξέλιξη του παιχνιδιού δεν σε βοηθά. Mm -hmm. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολλέ φορέ ω τακτική και στρατηγική την τέχνη τη επιβράδυνση. Το κολοβαρά που λέει ο λαό. Ε? <laughs> <Όταν δεν>, ε. <laughs> λοιπόν, ορισμένε φορέ όμω ο χρόνο όταν ειδικά δεν δουλεύει προ όφελό σου ή μπορεί να αναδιαταχθούν οι συμμαχίε εναντίον σου ή επιδεινώνεται η κατάσταση, πρέπει να σπεύδει. Οπότε έχουμε πει ότι είναι ένας optimum χρόνος. Δεν σημαίνει αύριο το πρωί, επιγόντα εμάς τη διαφωνία μας, δεν σημαίνει αύριο το πρωί εδώ, πάση θυσία, ό,τι κι αν είναι. Ε. Πρέπει να βρεις τον optimum χρόνο, δηλαδή τον καλύτερο από του χειρότερου που έχει μπροστά σου και τον optimum συμβιβασμό, την optimum λύση. Αυτό σημαίνει και στην περίπτωση μας αυτή. Δηλαδή να ζυγίσεις τους χρόνους διότι δηλαδή όπως λέμε η πολιτική πάντα είναι η επιστήμη και η τέχνη τη διαχείρισης του χρόνου. Ε. Πόσε φορέ έχουμε πει το παλαιό του Λένινγκ, είναι κλασικό που λέμε: Στι 24 είναι νωρί, στι 26 είναι αργά, άρα στι 25. Πότε είναι στι 25, Αυτό είναι όλο το μυστικό. Α το πούμε έτσι: Έχει χρόνο ή δεν έχει χρόνο. Ε, Πού πάμε λοιπόν τώρα εδώ, Μπορεί ένα διακανονισμό να υπάρχει ήδη στο τραπέζι, όριμο ή σχεδόν όριμο. Τώρα πώ θα το πουλήσει ο καθένα στη δική του την πλευρά. Ε, δεν είναι αυτό είναι πάντα το πρόβλημα. Και ο ένα διευκολύνει τον άλλο πώ να το πουλήσει. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ο Ντάισεμπλουμ, πώ το λένε αυτόν. Ε, πρέπει να το πουλήσει σε 19 κυβερνήσει, σε 19 κοινοβούλια που είναι τρελά. ας πούμε. Εσύ στο, σε εμά, έτσι δεν είναι. Και μπορεί να υπάρξει παρεξήγηση. Δηλαδή, ενώ υπάρχει ο συμβιβασμό, ενώ έχει κάνει όλε τι υποχωρήσει ήδη, ή εν πάση περιπτώσει το 80% των εύλογων υποχωρήσεων, γιατί του έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη αυτού τι υποχωρήσει, μπορεί στέλνοντα λάθο μηνύματα να μπερδευτεί η δουλειά και να πα ακόμα και σε ατύχημα. Ακούσια, δηλαδή οι περιστάσει να συνομωτούν που λέμε στη Μικρά Ασία, ε, δεν είναι παρότι είναι εντελώ διαφορετικέ συνθήκε. Οι περιστάσει mm. να συνομωτούν, πώ θα συνομωτούν οι περιστάσει, θα το πω μετά ω ένα ενδεχόμενο που πρέπει να το αποκλείσει κανεί. Ε, λοιπόν, Πριν πάρε είμα... τώρα εδώ ναι. αυτό που συνέβη. Βήπε τώρα, Μίνι Κράχερ τη Δετάρτη, α πούμε, ή το συμβάν, είναι χαρακτηριστικό αυτό. Ενώ ο ίδιο ο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίο βέβαια πρέπει το ταπεραμέντο του να το υποτάξει. Στι ανάγκε διαπραγμάτευση, στι ανάγκε τη κυβέρνηση. Το σταριλίκι, ειδικά στα οικονομικά, είναι πολύ επικίνδυνο. Ε. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή μπορεί ότι λε κάτι και σημαίνει δισεκατομμύρια που κάποιο τα χάνει, ο λαός. Διότι χάθηκαν δισεκατομμύρια από κουβέντε, βιαστικές, από πολλού. Δεν μπορεί κάθε μέρα να βγαίνει κάποιο να μαζεύει. Έτσι δεν είναι. Ειδικά ο Υπουργό Οικονομικών πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικό. Δεν είναι μια θέση για σταριλίκι. Τώρα αυτή. Έχουν τα γένια, έχουν και τα χτένια, θα τα βρουν μπροστά του. Λοιπόν, λοιπόν. Οι αντιδράσει υπήρξαν πάρα πολλέ για <coughs> τη ναι. συμπεριφορά του Γιάννη Βαρουφάκη και θετικέ και, και αρνητικέ. Μα δεν θα είμαστε βέβαια. Εγώ το Γιάννη τον αγαπώ πολύ, α πούμε. Έχει τα πέρα. Με το μου Άλλο το ένα κι άλλο. Θα τον έβαζα brainstorming, α πούμε, δίπλα μου. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή, Μάλιστα. παραγωγή δεών. Αλλά ήθελε πιο επιφυλακτικό άνθρωπο αυτή τη δουλειά. Θέλω, δηλαδή. σε παρακαλώ πολύ, ένα σχόλιο για μια σημαντική εξέλιξη που δεν ξέρω αν έχει περάσει τα ψηλά ή όχι ακόμα. Θα το δούμε στην πορεία τη ημέρα. Ο Γιάννη Βαρουφάκη ω υπουργο Οικονομικών ζήτησε στήριξη από τον Αμερικανό ομολογό του. Και όχι μόνο στήριξη, στήριξη και ενδυνάμωση των διαπραγματεύσεων. Ναι. Παρέμβαση. Και... Για να το πούμε απλά. να Ξανδρήση. Δεν συμφωνώ με αυτή τη κίνηση. Δηλαδή, δηλαδή διαμεσολάβηση των Αμερικάνων. Τι, τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί. Πώς θα το πάρει η Ευρώπη αυτό. Πώς. Εδώ ο Γιώργος Παπανδρέου τον καταδικάσαμε. Διότι ακούσια τέλο πάντων ή από υπερβολικό ενθουσιασμό, επειδή είχε την ίδια άνεση και πολύ μεγαλύτερη ο Γιώργο Παπανδρέου από τον Χίβα Ρουφάκη ή οποιονδήποτε άλλον, ο Γιώργο Παπανδρέου έκανε το τηλέφωνο έτσι, έπαιρνε όποιο πρωθυπουργό ήθελε. Είχε τον Στίγκλιτ, το το είχε τον Γκάλ Μπρέιτ, είχε τον Γκρούκμαν, είχε. Ό,τι μπορούσε να φανταστεί να πει, δεν είναι δηλαδή. Είχε αυτή τη μεγάλη άνεση και έφερε στην Ευρώπη το Δούνο του. Γι' αυτό είμαι εναντίον του. Φέρανε στη ζωή τη Ευρώπη το Δούνο του. Εμεί θα φέρουμε τώρα απευθεία του Αμερικάνου. Στο δούνο του είναι και οι Κινέζοι είναι και οι Ρώσοι, να πούμε, η Ευρώπη είναι οι πάντε, δεν είναι. Η Βραζιλία, όποιο. Τώρα θα φέρουμε του Αμερικάνου, <σχυσσίλυν> γιατί προσέξτε, υπάρχουν <σχυσίλυν> εδώ αντιθέσει, έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν. Οι Αμερικάνοι και οι Αγγλοσάξονε θέλουν μια Ευρώπη πολύ διαφορετική από αυτή που θέλουμε εμεί. Στην περίπτωση αυτή, οι Αμερικάνοι έχουν πρόβλημα με του Γερμανού, διότι δηλαδή, οι Γερμανοί μπλοκάρουν. Τη διατλαντική αγορά Ευρώπη-Αμερική για τι υπηρεσίε, για τι επενδύσει κλπ. Ε? Και εμεί έχουμε ένα πρόβλημα. Το. Για φαντάστε να έχουμε πορτοκάλια από, από την Καλιφόρνια στην Ελλάδα. Ε? Δηλαδή έχουν αντιθέσει άλλου είδου. έχουμε χειρότερα. Έχουμε ε, λεμόνια πτυχία. Ναι, ε, αντί να έχουμε από την άνδρα. Δηλαδή τι θέλω να πω. Έλα. Δεν μπορεί επισήμω μια κυβέρνηση τη αριστερά, έστω κι αν είναι τσιπρακαμένο, να ζητάει τη διαμεσολάβηση στη διαπραγμάτευση των Αμερικάνων. Το θεωρώ λάθο αυτό. Αυτό μπορεί ενδεχομένω να γίνεται στα σημεία, να υπονοείται. ή να γίνεται de facto. Mm -hmm. ή να εκμεταλλεύεσαι, α το πούμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί σε μια διαπραγμάτευση τόσο κρίσιμη, δηλαδή τι θα πολιοργήσει τη Μέρκελ με, με τον Χ, με τον Ψ κλπ. Δεν γίνεται αυτά. Δεν γίνεται αυτά είναι. και πρέπει να μαζευτεί αυτό. Δεν δημιουργεί λάθο εντυπώσει στην Ευρώπη. Αλλά δεν είναι τη ώρα τώρα. Θα δούμε μετά ποιοι είναι συμμαχοί μα ναι. και ποιοι δεν είναι. Να πάμε σε αυτό αν υπάρχει ο διακανονισμό έτοιμο. Προσέξτε. Α σταθούμε σε αυτό που λέει η κυβέρνηση. Γιατί το λέει η κυβέρνηση πλέον, δεν το λέει ο ένα ή ο άλλο. Συμφωνία γέφυρα. Έτσι δεν λέμε. Ναι. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Ήδη εδώ εμπεριέχει όλε τι ε, δυνατέ υποχωρήσει. Αναγκαίε ε, μπορώ να σου πω εγώ. Δηλαδή για να φτάσει κανεί ένα συμβασμό. Η φράση αυτή. Γιατί τι σημαίνει γέφυρα, Τι θα πει γέφυρα. Η γέφυρα πατάει με το ένα πόδι στι προηγούμενε συμφωνίε. Έτσι διαλέγει τι θε από εκεί ε, για να δείξει μια συνέχεια υποτίθεται. Και πατάει και στην επόμενη. Άρα λοιπόν, το πρώτο καθήκον σου είναι να δει πού πατάει το ένα πέδιλο τη γέφυρα, έτσι, Ποια είναι η γέφυρα και πού πατάει το άλλο πόδι τη γέφυρα, Να το προσδιορίσει για να πει Αυτή είναι η νέα συμφωνία που εγώ προτείνω. Έτσι είναι λοιπόν το πρώτο αυτό. Αλλά πρόκειται με τις γέφυρε τι γίνεται. Υπάρχουν και γέφυρε οι οποίε ενώ είναι έτοιμε, είναι σχεδιασμένε, είναι σαν το γεφύρι τη άρτα. Ε Πάλι ενώ είναι όριμο ένα διακανονισμό μπορεί περιστάσει να συνομωτούν ή μια μαύρη μαγεία των περιστάσεων ας πούμε και να αποτύχει ένα για η γέφυρα. Θα σου πω μια σκηνή, γιατί προχθές μου το πω ο Γιώργος Σόπουλος είχα μια κοινή συνάντηση, διάλεξη πάλι και ένα προχθές, άλλη. Έτσι. Και εκεί, μέσα στη ζήτηση που έλεγα εγώ, κάτι μου θύμισε τον Πορτομάστρα του Νίου Καζαντζάκη. Έτσι, ένα πολύ εξόχω μισογενικό που έχτισε τη γυναίκα του πρωτομάστορα για να γίνει το γεφύριο, έτσι δεν είναι. Τώρα δεν νομίζω ότι κανεί θα χτίσει τη γυναίκα του για να γίνει η γέφυρα <laughs> με την Τρόικα, <laughs> με του <laughs> εταίρου δεν κλπ. Είναι λοιπόν μια συγκλονιστική στιγμή που θέλω να το καταγράψουν αυτοί οι ακροατέ, να το σημειώσουν. Προσέξτε. Ο πρωτομάστορα του Νίγκου Καζαντζάκη παίζεται ω συμφωνικό, ε, δηλαδή, αφηγητή το ροντήρι, παρακαλώ, στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Με μουσική του Καλομύρη και διεύθυνση ορχήστρα του Δημήτρη Μητρόπουλου. Το 20, τη δεκαετία του 20. Δηλαδή συγκλονιστικά πράγματα. Φαντάζει μια πεινασμένη, εξαθλιωμένη Ελλάδα. Ε? Το έργο πρωτομάστρο, δηλαδή το γεφύρι. Ε? Είναι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή πέφτει το γεφύρι διακοδόν. Λοιπόν, έχουμε γεφύρια που πέφτουν. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προς το, δεύτερο. Λοιπόν, το πρώτο είναι το γεφύρι που λέμε. Συμφωνία γέφυρα που εμπεριέχει το πάτημα στο παρελθόν. Και το πάτημα στο επόμενο. Ε? Άρα, εμπερίχει όλο αυτό που ζητάει και ο ένα και ο άλλο, απλώς πρέπει να βρουν πώς θα το ονομάσουν. Δεύτερον, λέει, μεταρρυθμίζει η ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να τις πείς είναι αυτές. Δεν θα είναι, ξέρω εγώ, να ρίξουμε τους μισθούς περαιτέρω για να έχουμε ανταγωνιστικότητα, αλλά ε, το είπε ο Υπουργός. Η ανταγωνιστικότητα. Είπε μετά, να κάνουμε το κόστος εξυπηρέτηση του χρέους βιώσιμο. Άρα μετατοπίζουμε και εδώ. Ναι με κρατάω στον ορίζοντα ανοιχτό το θέμα του ομού κουρέματο, αλλά μπορώ να αναδιπλωθώ σε μια λύση που έχει επιμήκηση, χαμηλό επιτόκιο όπου ξέρω εγώ αυτό που λένε όλοι ε, αντί να έχω πλεονάσματα πλεονάσμα 4,5-5% που δεν μπορώ να το πάω στη μέση, να το πάω στο ένα ή στο 1.5 αυτά τα άλλα κυβέρνηση άρα έχουν γίνει δεν υπάρχει ότι και με το μνημόνιο, ότι κάνουμε με ένα άρθρο, διαγράφουμε. και λογικό είναι. έτσι Και πρέπει να το υποστηρίξουμε. Όχι να βγαίνουν σαν τι σουτσούνε ε, από την αντιπολίτευση για να ε, να πούμε. Πρέπει να υποστηριχθεί μια επικοδομητική λύση ανοιχτή στο μέλλον. Μην ερώτηση λοιπόν, ακροατή. Ναι. Μπορεί ο Βαρουφάκη να την πατήσει όπω ο Βενιζέλο στο Eurogroup το 2011. Τι ε, <laughs> και... ε, Ο Γιάννη, σου ξαναλέω, είναι αγαπητό μου πρόσωπο, και δεν έχει σημασία. Άλλο, ο καθένα ναι. όμω πρέπει να ξέρει από τον καθένα τι παίρνει. Και τι αντισταθμίζει. Ε, διότι μπορεί να βρεθεί επιλεγμένο. Αυτό που έγινε, α πούμε, προηγουμένω. Το... Φαίνεται μικρό. Δηλαδή, όποιοδήποτε Έλληνε έλεγε στον Τάισεμπλον, άντε και πνίξω τέλο πάντων. <laughs> θα ανέβει <laughs> τη δημοφιλία του σε δύο δευτερόλεπτα, έτσι <laughs> δεν είναι. <laughs> ε, αλλά η πολιτική δεν γίνεται έτσι. Είναι τα αισθήματα. <laughs> Αυτός είναι ο του Γιούργουρ με το οποίο πρέπει να χτίσει πρέπει να τη γέφυρα. Και η γέφυρα περιλαμβάνει συμβιβασμού σκληρού. Έτσι δεν είναι. <laughs> και, και όπου ένα και ο άλλο θέλει να πουλήσει. Σε διαφορε... Με την πραγμάτια αυτή τη γη. Δηλαδή, εσύ θα σου δώσει τη δυνατότητα να πει ότι δεν κάνει μνημόνιο, και εσύ πρέπει να του δώσεις τη δυνατότητα να πει ότι δεν πετά με τι κλωτσιέ τέλο πάντων την Τρόικα. Κανα... Ναι, <laughs> ναι. Πρέπει να βρεθεί ότι αφού πάμε σε μια νέα συμφωνία θα έχουμε και ένα νέο ελεκτικό μηχανισμό. Και όπως... Όταν το κάνει αυτό όμω, πρόσεχε, όταν κάνει το λάθο αυτό που έκανε ο Βαρουφάκη. Διότι ήταν υπερφύελη. Υπονόμευσε τι διαδικασίε. Μείωσε τη σου θέση, διότι ναι. αμέσω μετά, μετά σπέβδει. Και λες δεν εννοούσε αυτό, λάθος στη μετάφραση, ότι ξέρω εγώ ή θέλω την ηγεμονική δύναμη της Γερμανίας ή τρέχει και στέλνεις μηνύματα, οπότε φαίνεσαι πανικόβλητος. Ότι κάθε σφάλμα που γίνεται μειώνει τη διαπραγματική δύναμη της Ελλάδας, de facto γιατί, πριν πάμε στην ερώτηση του ακροατή. Α πάμε όμω στην ερώτηση των ναι, κρατών, το 200, και μετά θα σου πω γιατί. De facto, μειώνει τη διαπραγματευτική δύναμη τη Ελλάδα. Πράγματι, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος είμαι μάρτυρα αυτού του περιστατικού από υπουργό που ήταν στο Eurogroup που πήγε ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης, ένα άνθρωπο, σου λέγω Μαστέρη, δεν είμαι υπουργάκο, τεχνοκράτη, λογιστή όπω αυτοί εδώ οι Ευρωπαίοι, οι Προτεστάντες κλπ. Και στη σύσκεψη και του λέει αυτά που λέει ο Γιάννη τώρα, ο Βαρβάκης. Ότι εδώ είναι από πληθωριστικό σπιράλ, ότι πρέπει να κάνετε διορθώσεις, ότι πρέπει έτσι κλπ. Και, και ότι αυτό, νομιζοντα ότι εγώ μα αστέρι, ότι εσείς είστε, ξέρω εγώ, μην υπό τη λέξη, εσείς είστε να πούμε κόπανοι, τέλος πάντων. Και πέφτει μια νεκρική συγγύη στο Eurogroup, δηλαδή η Ευρώπη, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα άλλος. Δεν είναι πάνελ αγγλοσαξονικό, Γιάννη, ε? δεν είναι πάνελ ακαδημαϊκό, ούτε δημοσιογραφικό. Είναι 18η Υπουργή, ξέρει αυτό. Και πέφτει μια παγωνιά. Κοιταζόντουσαν μεταξύ του, δεν απάντησε κανεί στο Βενιζέλο. Έτσι βούλεξε ο Βενιζέλο σε δύο δευτερόλεπτα και μα γύρισε με το χαράτσι. Ε. Αυτό ο κίνδυνο υπάρχει. Σχεδόνα. Δηλαδή, προσέξτε. Θέλω να πω λοιπόν ότι. Μου κάνει να, να, να κόψουμε. Σου κάνω νόημα, όπω μου κάνει και μένα ο Τάσο, να κόψουμε για ένα απαραίτητο διάλειμμα μόλι τελειώσει την εφράση σου. Η μου μετά θα σα πω. Γιατί μπορεί, ακόμα κι αν κάνει την ιδανική συμφωνία, δε ναι. φάχτο να σου βγει ξυνή από τις εξελίξεις στην πραγματική οικονομία, στις τράπεζες κλπ. Δηλαδή, ποιο είναι το σως. Αυτό που είπε τώρα για το Βενιζέλο με το χαράτσι που επέστρεψε στις βαλίτσες του με το δωράκι αυτό, μιλάμε για τις συνέπειες μιας οποιασδήποτε πολιτικής κίνησης. Αμέσως μετά το διάλειμμα να μιλήσουμε yeah. για το ποιες μπορεί να είναι οι μετακλητέ, αλλά και αμετάκλητε. στην πραγματική οικονομία. Να πάμε τώρα στην πραγματική οικονομία λοιπόν, Γιατί όταν έχω σε ένα δεν μπορεί να σε λέω, <laughs> με σε λέει Δηλαδή με στο στυρό, στο πεζό, στο άδειο Εγώ σε λέει, πάω Πρέπει να, λέω, τώρα, πρέπει να λέω για τα έσοδα, για τα έξοδα <laughs> Ότι πρέπει να πληρωθούν φέτος 20 δισεκατομμύρια Πρέπει να πληρώσεις ότι Αντέχουμε το τάμειο... Αντέχει Ευρωζώνη μια νέα ελληνική κρίση. Ε, με η Ευρωζώνη αντέχει. Εμά. Η ε, Ευρωζώνη τώρα και με το ποσοτική χαλάρωση. Μπορεί να, έχεις να, κόβει, να κόβει χρήμα κλπ. Εμεί δεν έχουμε. Προσέξτε να καταλάβετε. <σχεσίλιο> Όταν λέμε σχετισμό των δυνάμεων, εννοούμε α το πούμε έτσι ότι το ίδιο το ευρώ συμπυκνώνει σε σχετισμού. Έτσι ε, ναι, δεν είναι. σχέσει. <σχεσίλιο> λοιπόν. Στην ουσία όμω, αν πάμε σε μια γυμνή αντίληψη του σχετισμού των δυνάμεων, είμαστε στο μηδέν. Γιατί? Ανά πάσα στιγμή, ακόμα και με την νομοθεσία την Ευρωπαϊκή, αν πηδενωθούν τα πράγματα, έτσι, είσαι στο έλεος του Ντράγκη. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε βγάλει από την πρίζα. Άρα αυτό είναι αν ο χρόνο δουλεύει προς όφελό σου, κλπ. Τι φώναζε, μην λέτε τον Ιούνιο. Νομίζω ότι έχει εξι μήνε περιθώριο. Λέτε μέχρι τον Ιούνιο, εάν έχει πρώτη. Και λέει και ο οικόνομο το προειδοποιεί αυτό και είναι σοβαρά. Πάλι ότι δεν είναι αρνητικό προ την. Κυβέρνηση, ας πούμε, λέει, το πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα. Οι τράπεζε. Να μην υπάρξει εκεί οποιοδήποτε ατίχημα. Τι σημαίνει ατίχημα, πρέπει να το καταλαβαίνει. Εκεί πρέπει απόλυτο συναγερμό. Δεν υπάρχουν περιθώριο για στραβοπατήματα ή για πειραματισμούς ή για εδώ απόλυτο. Το ταμείο μπορεί να το δουλεύει. Δηλαδή λέει δεν θέλω τι δώσω τον 7, δις, λέει, να δούμε τι θα πει στο τέλο. Ε, δηλαδή τι θα κάνει. Θα βάλει τράπεζε να στραγγίξουν όλη την αγορά για να μαζεύουν λεφτά, τα δίνουν στο κράτο μα ή δεν έχουν στραγγίξει όλη την μα αγορά. Οι τράπεζε έχουν ανάγκη από ή... κεφαλαϊκή ενίσχυση. Μα βέβαια. Λοιπόν, τι θα κάνουν οι τράπεζε. Ή στραβάζει για να όριο ο Ντράγκη αυτό. Δεν μπορεί να δίνουν έντονα του δημοσίου, mm. διότι είναι ρίσκου πια. Πρόσεχε, εάν ο κόσμο δεν πληρώνει τα δάνεια του, διότι πίστεψε τη εισάχθεια, ή αν. και έχει τα κόκκινα τα προηγούμενα, ή αν ο κόσμο φοβηθεί και μειωθούν κι άλλο οι, οι, οι, οι καταθέσει, έτσι ε, δεν δηλαδή, είναι. Μην Μι καθημερινή... ότι πράγματι χάσαμε το από Δεκέμβριο-Ιανουάριο 14 δισεκατομμύρια από τι Όχι μόνο λόγω τη κρίση. Και λόγω της τα 3 δισεκατομμύρια τα κόκκινα δάνεια. και ε, συνεχίζουν ε, να δουλεύουν. Λοιπόν, και έχουμε και. μην ξεχνάτε ότι το 10-11 έφυγαν από τι τράπεζέ μα 65 μου φαίνεται δισεκατομμύρια. Ε, δεν είναι. Μιλάμε λεφτά. Αυτά. Χωρί την πρίζα του Ντράγκη, έχει τελειώσει. Δεν έχει δεύτερη. Δεν έχει δυνατότητα. Καταλάβα τι θέλω να πω. Άρα η έννοια σχετισμό στο δυναμικό είναι κάτι άλλο. Ε? Προκύπτει από τη δημοκρατία τη Ευρωζώνης. Μην από μην... τη σχέση τη πολιτεία τη Ευρωζώνη. Δηλαδή, κοιτάζει το ταμείο, mm -hmm. είπα κοιτάζει τι καταθέσει. Ε, αυτά είναι τα θεμελιώδη. Έχει χρόνο, έξι μήνε, μια πραγματική οικονομία παγωμένη, όπου κανεί δεν κινείται, όπου όλοι περιμένουν. Και μάλιστα, αν η μικροεπιχείρηση. Αυτό πρέπει να προσέξουν. Ε. Ναι, το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Αλλά μπορεί μία-δύο χρόνου να δώσει την αγορά να προσαρμοστεί. Η μικρή επιχείρηση υποφόβο έχει τρεις εργαζόμενους να πάει να απολύσει τον ένα ή τους δύο. Δηλαδή έχει σημασία να δεις το επόμενο διάστημα. Δεν θα σε κρίνει κανείς από το αν κάνεις φιγούρα πολιτική ή εντυπωσιακά ή καβαλά στη μηχανή. Θα σε κρίνει στο ταμείο, στην απασχόληση, στο αν δημιουργείς προσδοκία θετική. Άρα λοιπόν σώσ. Σως. Στην όχι ε, χρόνο, όχι πάση θυσία, ένα κακό βιαστικό συμβιβασμό. στερα, επίση είναι και συμμαχίε. Ναι, αυτό δισχόνες. θα σε ρώταγα. Είδαμε του Γάλλου ότι προτίθεται να διαπραγματευτούν. και ναι, ναι, να τσακωθούν στο πλευρό μα. Πραγματισμό! Αλλά, δεν θα τσακωθούν κιόλα κι αν δεν τσακωθούν. Όχι, κιόλας κιόλας ναι, εμάς, λέει ναι. το Μόντι, είπε. είπε, Εάν να διαλέξουμε μεταξύ Γερμανία και Ελλάδα, θα πάμε ναι. με τη Γερμανία. Μάλιστα. Ναι, μεν να βοηθήσουμε την Ελλάδα, αλλά με πραγματισμό και δεσμεύσει. Άρα θε να υποτάξεις αυτό που περιγράψαμε ω πρέπει να του βάλει σε αυτή τη σειρά. Είναι ότι βγήκανε Η Ισπανία, η Πορτογαλία βγαίνει mm. γιατί σου λέ, παιδε, εμείς δεν είμαστε ελλάδα. Οι Πορτογαλία έχουν ξερά. Ναι, τι θέλω να πω. Να, γιατί ο άλλος σου λέ, εγώ τώρα. Mm -hmm. Εάν εσύ μου μια μεγάλη, εγώ το λέω. Ενώ οι άνθρωποι είχαν προκάνει και διαδήλωση ωραία και είμαστε και μαζί τους τελείπα, βγαίνει ο Ιγκλέσας και λέει κρατάμε μια απόσταση, λέει, διότι είμαστε διαφορετική περίπτωση. Και βλέπεις ότι ξαφνικά αναδιπλώνονται, ακόμα και οι ποντέμος που είναι, γιατί. Διότι σου λέει, Ανέλ, έχουν γενικά σοσιαλδημοκράτες, οικολόγοι, φιλελεύθεροι τέλο πάντων, αριστεροί στην Ευρώπη, ξαφνικά έχουν ένα κόλλημα... Δηλαδή παίρνει στα σοβαρά αυτά που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι είπε ο Καμένο κάποτε κλπ. Έχουν υπερβάλει το θέμα των ανέλικων. Υπερβ... Πολύ. Έτσι, όλοι αυτοί σου. Ένα αυτό. Όχι, σου λέει, ο Ποντέμο βγάλει έναν κύριο, δεν βάλε μια γυναίκα υπουργό. Δηλαδή, εννοώ, παρκαμαντική υπουργό, έχει υπουργό κλπ. Πράγματα που ούτε μα πήγε κανεί στο μυαλό σου σ' ένα αυτό. Ούτε και εμένα, να πω την αλήθεια, ένιωσα και λίγο τύψη, α πούμε, που δεν. Ε, ή και μια σειρά άλλα πράγματα σου τώρα λέω τι λένε τώρα που... επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να σα ναι. ρωτήσω για δύο-τρία πράγματα πολύ σημαντικά πρώτη ερώτηση και όσο μπορείς απαντάς πιο γρήγορα συμμαχία Τσίπρα Καμένου τσαλακώθηκαν πολύ αριστεροί με αυτή τη σύμπραξη ενοχλήθηκαν, έσπασαν εγώ είδα ότι και στο να ψηφίσουν τον Καραμαλή δεν υπήρξε καμία αντίδραση, και στο καμένος καμία αντίδραση, άλλα τι συζητάμε. Υπάρχει η ευληγησία φοβερή. Θυμάστε τι είχα πει εδώ, <laughs> τη φράση του Έγγελς το, το, που λέει για την κομμούνα του Παρισιού, για τους μπλανκιστές του. Ναι. Λέει οι δογματικοί όταν ανέβουν στην εξουσία κάνουν το εντελώς αντίθετο από ό,τι πρεσβεύει το δόγμα τους, λέει ο Έγγελς και ο Μάρξ. Το δάμε. Λοιπόν, λοιπόν άλλο θέμα. Καταρχήν ένα ζευγάρι επικοινώνησε μαζί σου. Ναι, σοι. όχι, είμαστε, ευχαριστώ Σούστην πάρα πολύ Ματίνα και ο Γιώργος. Πήγανε στο Καπάλμπιο αυτό της Ιταλίας, στο Σωράνο, εκεί που έγινε η απαγωγή της Αλέγκρα, Τη κόρη του Μπάιρον που Byron. νομίζαμε ότι πέθανε και μου στείλανε φωτογραφίε. Σα ευχαριστώ από τη Λοκάντα Ρώσα όπου γίνονται τα... διαδραματίζεται η Αλέγκρα. Μου στείλανε φωτογραφίε από τη Βίλα Μαρέλα. Του ευχαριστώ πάρα Έχεις πολύ. Έχει σηκώσει πολύ κόσμο και σου ναι. ζητά να πα και σε πολλά μέρη ναι, ναι. να θα... μιλήσει, να σιγά, συζητήσεις σιγά. Σου ζητούν και πληροφορίε για τα γενολογικά του δέντρα. Είναι αυτό με τον Γκίλ, έχω βρει τον μου Και θα ήθελα να πω τη γυρία η οποία βγήκε χθε τηλεόραση και ήθελε να πάρει συνέντευξη του Βαρουφάκη μια ομέ αλλά διότι ο Γκίλ, έχω βρει τον πελάτη με τον Γκίλ, διότι αυτό ο οικονομολόγος Ανήκει στου Φιλελεύθερου. Μου ευρίζουν ότι οι φιλε είναι αυτό που υποβάθμιζε την Blacks. Ελλάδα από του Standard Poor's, α ναι. πούμε. Αυτό που υποβάθμιζε. Όχι, ο Γκίλ, για να ξέρετε, yeah. <laughs> δεν τον έχω βάλει ότι είναι στου Byron's Blacks. Δεν είναι, δεν στους, είναι. στην okay. εταιρεία των Ελληνών. Γιατί ο προ-προ-πάπο του. Ήτανε με τον Μπάιρον, ήτανε στο Μεσολόνι. Φεύγει από εκεί, πάει στη μαύρη τρούπα στην Τιθόρια με τον Τρελόνη στη σπηλιά του Οδυσσέα Αντρούτσου. Έτσι δεν είναι. Πνίγεται μετά στον Αλφιό από ό,τι βρήκα εγώ παρότι βρήκα τι επιστολέ του. Ένα απόγονό του έρχεται και είναι πυροτεχνουργό στην ανατείναξη με την Βρετανική αποστολή στην ανατείναξη του γοργοπότα μου στο Μαύρο Λιθάρι με τον Άρη Βελουσιώτη, τον Ζέρβα, τον Κρίσ Γκουντ τον Μπάρν, κλπ. Λοιπόν, και. Ένας καθηγητής Γκίλ έρχεται μετά μαζί με την κυρία Μπάρες και πέφτει θύμα υποτίθεται τυχήματος στον Παρνασό και εγώ ανακαλύπτω ότι ήταν δολοφονία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι του Γκίλ τα αισθήματα θετικά για την Ελλάδα ούτε του έκανα πρόταση να είναι στους Byrons Blacks, τα λέω αυτά να, ναι. Στη Λιβαδία θα έρθω, το βλέπω και στην Άμυζα θα έρθω yeah. να τα πούμε από εδώ. Δύστομο. Ακροατέ ρωτούν ε, αν θα ξανακάνει, αν σκέφτεσαι να ξανακάνει τα σεμινάρια που έκανε το 2006, εγώ τα θυμάμαι και ο Τάσο ενδεχομένω από τον Φλας Έκανε σεμινάρια στον Ιαννό. Ε, διαχείριση αβεβαιότητας και ρίσκου. Προτίθεσαι να ξανακάνει. Ε, αν ηρεμήσουν τα πράγματα, δεν μπορεί να κάνει διαχείριση. Ναι. Και τότε είχα ένα λάτωμα, διότι το κοινό είναι ανωμή διανέστα. Ε, μία ώρα πιο φιλοσοφικά στη διαχείριση τη και μία ώρα πιο μαθηματική. Δηλαδή, τότε είχαμε το πρόβλημα του πορτοφόλιο θείο, ξέρουν οικονομικά, που σου λέει βάζει τα αυγά σε διαφορετικά καλάθια ή τέλο πάντων το πρόβλημα των συσχετήσεων. Σου λέει όταν σπάει το ένα αυγό να μην σπάει το άλλο. Ή όταν το ένα σπάει, να η διαφοροποίηση των κινδύνων και Εγώ λοιπόν, τα ανατείναξα αυτά. Έδειξα πώ μπορεί, υπάρχει μια πιθανότητα διαβολική. Να υπάρξει απόλυτη συσχέτιση και να σπάσουν όλα τα αυγά. Όπω και συνέβη δύο χρόνια μετά. Ναι, θα ξανακάνουμε λοιπόν αυτά τα μαθήματα αβεβαιώντα. Εάν ηρεμήσω, δεν μπορεί να γίνεται τρελή. Εγώ να κάνω μαθήματα θεωρητικά. Να πούμε καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Γεωργόπουλο που έστειλε μήνυμα, στον κύριο Γιάννη Πιτσικάλη και στην κυρία Χρύσα που ζητά να μην ξεχάσει να μα πει συνταγή και σήμερα. Συνταγή. Σαν να την ακούω να φωνάζει από κάποιον άλλον. Γητό που δεν και ο Γιάννη σου πω. Θα <laughs> σου πω ένα δικό μου χθεσινό. Τι είχα βράσει, βράσει προχθέ, αλλά ναι. παιδί μου δεν είχα. Είχα βράσει ρε παιδί μου όσπρια. Mm -hmm. Για σαλάτα όμω. Ναι. Σαλάτα να βάλει οτιδήποτε μέσα, πρασινάδε λοιπόν, και λοιπά. είχα βράσει όλα τα όσπρια μαζί, Έτσι, Λίγα αλλά ωραία που κάνει ωραία σαλάτα. Ρεβίτια, φακή. Ε, φασόλια, φασόλια ε, μαβραμάντικα, φάβα. φάβα. Μαυρομάτικα, ναι. Μαυρομάτικα, βέβαια. Λοιπόν, και μου περισσέψανε από τη σαλάτα. Τι άλλο τα κάνω. Λιτό βίο, έτσι. Να σου πω ένα ωραίο μεζέ που θα ρωτήσει και να είναι λουκούμι. Λοιπόν, τα παίρνει αυτά. Έτσι. Χτυπά και τρία αυγά μέσα. Βάζει πιπέρι και κρεμμυδάκι. Τα κάνει πώς κάνει κεφτέδες, ε? ναι. Τα λιώνει, τα κάνει ζύμη. Και λίγο αλεύρι για να δέσει. Τα κάνει κεφτέδες με καλό λάδι, να ροδίσει, να γίνει λουκούμη. θα Δει μια γεύση που δεν τη φαντάζεσαι. Θα βάλει και, και θα, βάλεις... θα το φτιάξει μερακλίδικα. Να πιει κρασί. Λοιπόν. Ναι. Μπορεί να πιει τύρα εκεί, βουζό, ό,τι θε, αλλά και κρασί. Οτιδήποτε. Να λοιπόν, λιτό βίο. Έτσι, δεν σα άρεσε αυτή η συνταγή, απλώς θα τη βέβαια. Και πάνω το κάνω ο καθένας με κάθε δύο, ο κάτι καθένας, Ό,τι ναι, έχει. Μίμη Σανδρουλάκης, Ι. Ηλίου, από κοντά και σε απόσταση, κάθε Κυριακή πρωί, 10 με 11 στον α 989. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή, την άλλη εβδομάδα πάλι μαζί.